Η κυρία στο διάλειμμα μπαίνει στην τουαλέτα Δεν είναι Με Με κόντια και από Ταχνός... ναι. τα τσιγάρα ναι. Είναι η λέει. Λέει. άχνα